21 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ποιήση. Η Λιβαδιά γιορτάζει την ποιήση. Τέσσερι φορεί τη πόλη, ο Δήμο Λεβαδέων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση Βιωτεία και ο Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκη λυβαδιά πραγματοποιούν έναν κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ποιήση. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα από 16 έω 21 Μαρτίου με έξι ραδιοφωνικές καθημερινές εκπομπές Εκπομπή Πέμπτη διαβάζουν η Σοφία Βασιλιά και η Μαρία Λουλού Νίκου Καρούζου Η Ποίηση. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο δωμάτιό μου σαν πέσει νύχτα Ένα πουλί αυτό με φτερουγίσματα που μαχαιρώνουν τον αέρα η σορμά, ύστερα πάλι η ησυχία επικρατεί Ποτέ μου δεν ετόλμησα το φως να ανοίξω. Και πάντα λέω, τι να είναι το λάξαφνο πουλί, τι πτέρωμα να έχει, πώς άραγε να συγκίνει η μορφή του. Πάντως, όταν ξυπνώ με τις αυγείς στο σκούντιμα, δεν είμαι παρά το στο δωμάτιο, σωματικά στερεωμένος από τον ύπνο, πιο γνώριμος του θανάτου από χτες, ενώ η ψυχή προσμένει το καινούριο μήνυμα του ήλιου, όπως πάντα. Όμω, τι να είναι το πουλί, που ξαφνικά, σαν ερχομός πνοής, μέσα στο πνεύμα, σφάζει την ησυχία του δωματίου μου και το αισθάνομαι κοντά μου. Ποτέ, νομίζω, δεν θα μάθω και ίσως να είναι το πουλί αυτό όλο το μυστικό εδώ πέρα. Αναστάση Βηστονίτη, Άρς Ποέτικα Το ποίημα δεν είναι σαν τα φύλλα που άνεμος ένι στους δρόμους. Δεν είναι η εκείνη τη θάλασσα, το αραγμένο καράβι. Δεν είναι ο γαλάζιος ουρανός και η καθαρή ατμόσφαιρα. Το πείμα είναι ένα καρφί στην καρδιά του κόσμου. Ένα φωτεινό μαχαίρι πυγμένο κάθετα τη πόλη. Το πείμα είναι σπαραγμό. Κομμάτι γελυστερό μέταλλο. Πάγο. Σκοτεινή πληγή. Το πείμα είναι σκληρό πολυεδρικό διαμάντι. Συμπαγέ λαξευμένο μάρμαρο. Ορμητικό. ασιατικός ποταμός. Το πείμα δεν είναι φωνή πέρασμα πουλιού. Είναι πυροβολισμό στον ορίζοντα και την ιστορία. Το πείμα. Δεν είναι άνθος που μαραίνεται, είναι βαλσαμωμένος πόνος.